Το Ιόνιο ανοίξει τα ψάρια! Το Ιόνιο ανοίξει τα ψάρια! Μέχρι πρώτη πρότεινωση το Αιγαίο Α, τώρα είναι το Ιόνιο μόνο. Και το Ιόνιο, όχι, δεν είπε μας μόνο. Μας έχουν τα πάρει τα ψάρια, μας τα έχουν πάρει όλα. Τις γαρίδες, τις κόκκινες. Πω, Πο... τις κόκκινες. Με την ΑΟΣ στην Ιταλία δεν εξακούστηκε τίποτα. Ναι, εντάξει, αλλά τα ψάρια δεν υπήρχε στα θαλασσινά. Ο Βελόπουλο θα εδώ για τα ψάρια. Ε, Όμω, το θέμα είναι με την κόκκινη γαρίδα. Υπήρχε θέμα, υπάρχει θέμα. Υπάρχει ένα θέμα με την Τη κόκκινη γαρίδα. Πώ καθαρίζεται. Ευτυχώ δεν, δεν έχει πειραχτεί ο Αστακό. Καλά, ναι, ναι. Εκεί ξέρουν πώ καθαρίζεται. Ε, εντάξει. Πώ καθαρίζεται. Με <laughs> το κρακ. Με το κρακ. Ναι. ναι. Και μετά νοτρό, <laughs> με <τρως>. χέρια. <laughs> Μα παίρνει το crack για να μην βάλει χέρια. Με πώ δεν θα βάλει χέρι. Ε, έχουμε θέματα λοιπόν με τη σειρά. Ο και η Γαρίδα θέλουν χέρια. Μόνο και το κοτόπουλο. Τελεία. <laughs> Ωραία λοιπόν. Η με... γυναίκα μα χαιροποιεί. <laughs> Είσαι μεράκλει. Ε, έχει τάκ, έχει ε, τρόφιμα. Ε, ε, εξαστική εντάξει. ευγένεια. Τι είμαστε τώρα. Που είναι τώρα. το ζητούμενο. Που είναι το ζητούμενο και στι ημέρε του Μητσοτάκη α πούμε. Όλοι, ε, ε, τον, αρίστον, τον αρίστον. Ε, το Ιόνιο λοιπόν στα ψάρια του. Το Αιγαίο εδώ και χρόνια δεκαετίε στα ψάρια του. Οπότε τα τακτοποίησαμε πάνω κάτω. Και εμεί να. Τα ψάρια τα πήραν όλα. Πήγα τα, τα, τα, τα πολλαπλασία ο άλλο για να έχουμε τώρα μα παίρνουν τι θάλασσε. Είδε. Ε. Ε, καλά τα λες, Έχει ε, δίκιο, πραγματικό ε, το βουνό. Να σας καλωσορίσουμε. Εδώ είναι η Ελληνοφρένια τη Πέμπτη. Όπω κάθε Πέμπτη. Ναι, και, με αστεία Πέμπτη και τα λοιπά. Ναι, με το κόνσεπτ αυτό. Ό,τι καταλαβαίνετε, ό,τι εκτιμήσετε και ό,τι νομίζετε εσεί. Ο Βελόπουλος λοιπόν αφού ξεκινήσαμε έτσι, ας πάμε και λίγο ακόμα με Βελόπουλο, μιλάει για τα όσα γίνονται στην Αμερική αυτές τις μέρες. Υπάρχει φάρμακο για να μην γίνονται. Δεν έχει βγάλει καν; Τελοτρομοκρατικών. Μετά τα τελο, έντερα, τελομαυρικών. Μετά τα έντερα που κάηκαν του Παϊτέρη δεν έχει βγει άλλο φάρμακο. Δεν ξέρω ότι κλονίζεται η βιομηχανία της. Ντουι, ντουι, ντουι. Αυτό. <laughs> το μπήγε ντουι. Εμπιστεύτηκε το Βελόπουλο, πήγε, πήρε το εντερικό και μετά έτρεψε στα δασκαλία. Γιατί λέει: Κάηκαν τα έντερα. Μα τα έντερα, δεν το λε. Κάηκαν τα έντερά του. Πώ πώς... ένιωσε ότι κάηκαν τα έντερά του, Είναι ε, σαν να έχεις πάει τσίλι. Δεν ξέρω τι νοσπέρα. Δηλαδή, αυτό Δεν ξέρω. Δεν, πού πού ε... το βίωσε όλο αυτό. Ένα από τα κανάλια που κάνουν ρεπορτάζ και δεν μπορούσε να το βρουν το πουμπάι να του μιλήσουν, να ξέρουμε τι γίνεται. Εμένα μου έστειλε μια, μια σειρά αληφών που είναι Αγιορίτικε ευχέ και είναι το Απαλυντικόν ένα. Δύο, το ναι, τρία, το απελευθερωτικό. Αυτό είναι για... ας <laughs> το <στον πόμα. laughs> <laughs> Ναι. <laughs> και ζήτω το έθνος. <laughs> ναι, ναι. <laughs> Ελάτε να το πάρετε. <laughs> ναι. Αυτό. Ε, Αυτό. Αυτό είναι το απελευθερωτικό. Αυτή είναι μια σειρά μοναστηριακό προϊόν, λέει. Κυρά. Δεν ξέρω τώρα με κάποια σύμβαση Βελόπουλου Ιησού από τις επιστολές του, που Μοναστηριακά γράψε Μοναστηριακά έχει πουλήσει την αγιορείτικη ευλογία που είναι η οδοντόκρεμα. Η ίδια σειρά πρέπει να είναι γιατί να γεωρίθει και σε ευτυχία. Δεν, τα, δεν τα έχουμε αυτά. σε ήχο αυτά. Αυτά δεν τα είπα. τα, έχω, να προστάσεις προστάσεις μια φίλη, να τα δεν ξέρω που τα βρει και θα μάθω που τα αγόρασε. Ναι, ρε, ναι, ρε. Κάνε ρεπορτάζ. Ε, και εμεί στα σπίτια μα του βάζουμε αυτού του ανθρώπου. Κατάλαβε έτσι. Ποιου ανθρώπου. Αυτού που αγοράζουν τέτοια πράγματα. Ε, ναι, προφανώς, τι, ναι, προφανώ. Γιατί έχει αγοράσει αυτή η φίλη αυτή. Ναι, τα, καλέ, τα έχει αγοράσει. Σοβαρά. Από σπίτι τη. Ποια είναι αυτή. Μία. Είναι φίλη σου. Ε. Άμα είναι φίλη. Φίλη φίλου, Κύπρια. Α, εντάξει το λέω. Μακριά το κακό. Έξω το κακό από τη χώρα μου. Λοιπόν, ε, Βελόπουλο, λοιπόν, για τον Τραμ και τα όσα γίνονται στην Αμερική. Και σταματήστε, ρε παιδιά. Το λέω στην αριστερά, με όλο το σεβασμό. Σταματήστε να βρίζετε τον Τραμπ. Είναι πρόεδρο των ΗΠΑ. Είναι πρόεδρο των ΗΠΑ. Και να σα πω και κάτι. Δεν έχετε άδικο για τη δολοφονία του εχθρόμου, του Φλόιντ. Απόλυτο δίκιο έχετε. Δολοφονία ήταν. Αλλά δεν αξίζει να μπούμε στη διαδικασία να βρίζουμε τον Τραμπ. Γιατί δεν λέω που κάναν να βρει τον Ερντογάν. Τα βάλει με τον τραπ. Εντάξει. Όλα τον Φλόιντ. Για τον Φλόιντ, Φλόι, ρε παιδιά. Ο Φλόιντ είναι καλός άνθρωπος, Άγιος, Σάιμον Τέμπλερ. Είχαμε και στην Τουρκία... Δολοφονία τετυχία. Δολοφονία είχαμε, <laughs> άλλες. Ναι, πολλέ. Αλλά να μην βρίζουμε τον... τον Τραμπ. Αυτό είναι το αίτημα ε, του... πώς θα πει Βελόπουλου. το Μινιάδικο τώρα, βλέει, δεν πρέπει να επανασπιστεί το μισθό του, κατά στην εργασία του. Εντάξει. <laughs> <laughs> πώς θα γίνει. Αλλά ε, θέματα, στη Βουλή όλα αυτά... Και καταλήγει ρε παιδιά να μην βρίζουμε τον, τον Τραμπ. Yeah, είπαμε να πούμε. Το βλέπει τον, τον Τραμπ και λε τι καλό που είναι. Δεν σου βγαίνει και βρυσιά. Διαβολικά καλό. Διαβολικά Βρυσιά δεν σου βγαίνει. Να πει, τι είναι αυτά που κάνει εκεί, τι, τι αισθητική εκπέμπει, τι πολιτική άποψη έχει, τι αρπακολατζή, τι επικίνδυνο, τι πάθο κοινωνία. Τι πάθο πραγματική κοινωνία. Δεν τα λε αυτά. Όχι, λένε, να μην βρίζουμε. Λε ωραίο ο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ή αν πούμε πρώτα για τον Ερντογάν, μετά μπορούμε για τον Τραμπ. Έχουμε να πούμε και για τον Ερντογάν. Ναι, είναι Τι θέμα λέμε να αρχίσουμε να βρίζουμε. Ε, ο Κυριάκος χθε στη Βουλή μίλησε. Όχι ο, ο, ο, ο, Κυριακός, ο Άλλος ο Ο ο Κυριάκο. Όταν λέμε Κυριάκο, είναι ο Κυριάκος μα, ο Πρωθυπουργό ο είναι ο Ο Ο Αυτό μα έχει σώσει. ο. Όχι, δεν χρειάζεται να πεις Ο το έχει πει. το λένε. Από του ανεξάρτου Έλληνε. Ναι, δεν είχε πει για τον Κυριάκο. Ο είχε πει περιγράψει μια γενικότερη κατάσταση. Τη ταύλα. Ναι, Ή εγώ πιστεύω πω πω ότι είναι. Ναι, Πιστεύω ότι είναι. Ε. Αν προσωπικά. εμένα προσωπικά. Ε, ρωτάω. Λέμε, εμένα εγώ ο Σθίμιος που λένε <laughs> όλοι Λε και θα ήμουν εγώ ή Δεν είναι εγώ ο Σθίμιος όλοι. Όχι. <laughs> <laughs> ο καθένας έχει έναν άλλο λοιπόν, εγώ. Πάμε στον Πρωθυπουργό. Ο λοιπόν, το χωρίς, Μεσσία όλων των Ελλήνων. Μιλάει και στο τήρα που λέει και ο Παλούρντος. Μιλάει στη Βουλή για το νομοσχέδιο που ψηφίζεται σήμερα για την παιδεία. Και αναφέρεται στην ε, διαγωγή. Γιατί επαναφέρουν τη διαγωγή. Την κοσμία, την κοσμιοτάτη. Yeah, Πείτε, επανέρχονται. Πείτε, το κάθε τσογλάνη. είτε την μπόιδε, θα σταματήσουν ένα κύκλο. Δεν έχει. Κου, κούρεμα, δεν έχει. Ανα, όχι ακόμα. Δηλαδή, με δεν... κοσμία, στην κοσμία δεν πάει μια ψηλή. Δεν ξέρω, γιατί δεν έχουμε δει τροπολογίε που θα έρθουν μέχρι ah, το βράδυ, okay. δεν τα ξέρει αυτά κανεί. Και μιλάει εκεί και θέλει να περιγράψει τον σχολικό εκφοβισμό που δέχεται. Έχω επένδυση, πειν, παιδί. Σαν επένδυση το βλέπετε, αυτό. αυτό. Ε, μπαίνουμε και σε θέματα συμπεριφοράς μέσα στο σχολείο. Άρα. Και πρέπει ή δεν πρέπει, εμπασαιρετώσει, να γνωρίζει το παιδί. Όχι με τιμωρητική διάθεση. Ότι υπάρχει ένα φίλτρο το οποίο ναι αξιολογεί και τη συμπεριφορά στο σχολείο. Όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε τόσο μεγάλα ζητήματα, όπως το μπούλι. Όπως το πουλί. Μπούλι! Όπως το μπούλι. Εσύ μπούλι, ρούφα τα το bully. Το μπουλι. Είναι θέμα των ημερών το μπουλι. Το μπουλι εννοεί τον καμένο. Όχι. Ο Τσίπρα τον καμένο λέγε μπουλι. <σιακά> ναι, ο Τσίπρα. Χα. Ο Κυριάκο εννοεί το μπούλινγκ. Το μπούλινγκ εννοεί. Ναι, έβγαλε το έντζι και είναι και του Κολάμπια όμω δεν είναι. Μήπω επειδή είναι, το, είναι του Κολάμπια, μήπω είναι προφορά. Είναι <σιακά> <σιακά> <σιακά> προφορά. Γιατί μπουλι λέγαμε και στην ταινία στον Αντωνάκη το μπούλι. <σιακά> τον φίλο του εκεί, τον ελληνικό. Τώρα <σιακά> μήπω είστε λίγο βλάχοι και δεν καταλαβαίνετε την προφορά του ανδρό. Πάρα πολύ. Στα Αμερικάνικα τη κόβουμε τι καταλήξει. Το μπο μην δεχτεί μπούλινγκ, bull... δεν, δεν είπε μπούλινγκ είναι... ε... και το άφησες, είπε μπούλινγκ, ε, με ίτα, με, με γιώτα, α βάλουμε γιώτα, <laughs> ο μπούλις, ενώ η αιτιατική είναι με ίτα, το, τον μπούλι. Οπότε το κρατάμε αυτό γιατί είναι ένα ωραίο σαρδάμ που, σαρδάμ ή γνώση δεν, δεν ξέρω, τι. μπορεί προστά. να έχει και πεποίθηση, εδρεωμένη μέσα του βαθιά, ότι το μπούλινγκ που λένε όλοι είναι μπούλι. Εγώ θα το λέω έτσι, γιατί πολύ πιθανό ένα μπούλις να δεχτεί μπούλινγκ, Κατάλαβε. Μάλιστα. Οπότε το έχει ακούσει. Άσε, να βρείτε, από τη μήγα Ξύγι να βγάλει. Υπάρχουν από θέματα. Τα μαλλιά τραβηγμένοι κριτική στην κυβέρνηση <laughs> που όπω είπαν και οι ίδιοι <laughs> ναι. ότι. <laughs> το στο <καμπωστολή>, ελτίο το είπε. <laughs> ότι το προεκλογικό πρόγραμμα πάει κατά γράμμα. <laughs> ναι. Δεν είναι κριτική αυτό στην κυβέρνηση. Δεν είναι κριτική. Είναι μια χαριτομενιά. Τα σαρδαμάκια που κάνουν όλοι αυτοί δεν άρα. Στην κυβέρνηση. Όχι. Χάνει χαρτομενιέ στην κυβέρνηση. Γλυκάματα ματάκια στο γυλιακού. Πάλι θα χτυπήσει το τζίπρα. Μου γυρίζει τα έντα οστιακά γενικώ και αυτό. Μου καίει τάντερα. Αυτό το κυβερνητικό που έχουμε πάρει από πέρυσι 7 Ιουλίου. Δεν κυβερνητικόν, δε το πήραμε. Ναι. Το κυβερνητικό Μητσοταϊκό, Κυριακών και ουργλών. δεν ξέρω τι. Μου έχει κάποιο τάντερα ναι. και εμένα. Και είναι μόνο στον ένα χρόνο και με ειδικέ συνθήκε. Πανδημίε και όλα ε, ναι, τα άλλα. Λοιπόν, πάμε τώρα στην άλλη πλευρά που μα έκοψε τάντερα για 4,5 χρόνια. Έδωσε μια συνέντευξη ο Αλέξη Τσίπρα στην Όλγα Τρέμι. Πού, στο Μέγκα. Όχι, Α, μα δεν είναι στο Μέγκα η Τρέμι. Α. Ούτε καν στην ΕΡΤ δεν είναι. Στο, σε ένα συμπόσιο, εκεί που γίνεται, στο Ζάπιο, εν πάση περιπτώσει έδωσε μια η συνέντευξη. Την Τρέμι δεν έκανε και δεν την έκραζε πριν λίγα χρόνια. Όχι την έκραζε. Την Κρέμι και τον Πρετρετέρ. Και το Μέγκα. Ναι. Πόσα πληκτρολόγια σιριζοτρόλ και σιριζέων oh. έχουν πάρει φωτιά να κλείσει το Μέγκα που το κλείσαν. Να κάνει αυτό, να, να τρέμη, ο Πρετεντέρη, όσοι βγαίνανε εκεί, οι ρεπόρτερ, οι τεχνικοί, όταν έκλεισε το Μέγκα. Καλά να Λες πάθουν όλοι. Λε και το κανάλι ήταν τρία άτομα. Ναι, ναι. Μα όχι και μετά που έκλεισε. Θυμάμαι να γράφουνε. Καλά να πάθουν όλοι, να πολιθούν. Ναι. Λέγαμε, οι τεχνικοί Δεν, δεν τα έχουν... ο ΣΥΡΙΖΑ επίσημος αυτά. Ο επίσημο ΣΥΡΙΖΑ είναι τα είναι ο ναι, τα ΣΥΡΙΖΟΤΡΟΛΗΝΟ επίσημο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η ψήφα του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, λοιπόν το λέω εγώ στο υπογράφο. Εγώ έτσι το βλέπω. Εμπαθείς Γνώμη σε, μου. Εμπαθεί με τη μία, εμπαθεί και με την άλλη. Εσύ ω θύμιο και πάλι ε, το λέω αυτό. Εγώ προσωπικά ω θύμιο. Και μιλάνε λοιπόν εκεί και έχουν βάλει κάτω ε, ο Τσίπρα και η Τρέμι το θέμα τη διαπλοκή. Καταρχά, ποια είναι η διαπλοκή. Γιατί λέμε διαπλοκή, διαπλοκή, διαπλοκή. Αλλά κανένας δεν πάει ένα βήμα παραπέρα. Να πει ότι αυτή, ε, εκεί συγκροτείται διαπλοκή, εκεί υπάρχει διαπλοκή. Και δεύτερον, σε τι συνίσταται αυτή η αγριότητα. Μπορείτε να μας το πείτε. Εντάξει τώρα, ας μην κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι είναι η διαπλοκή. Καταρχά, και εσεί το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Το ακούσε εκεί και λε. Τιν είπε διαπλεκόμενο. Όπω χαμό. Θα πιαστούμε μαλλί πήγε, με μαλί Για να Πήγε να τόσα χρόνια μετά να θυμάται να να να... Στρίψει και να αποκαλύψει ο ηγέτη τη αριστερά τι είναι διαπλοκή. Τι συνέβαινε με το ΜΕΓΑ. Τι έκανε η τρέμη. Και κατάμουτρα, ε. Να ακούσουμε πως συνεχίσει τη φράση. Καταρχά, και εσεί το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Όχι. Εγώ, σα ζητώ, ζητώ να το πείτε συγκεκριμένα. Εγώ θεωρώ ότι είσαστε και θύμα όλη αυτή τη συζήτηση. <Τι> θεωρώ ότι είσαστε και θύμα όλη αυτή τη συζήτηση. Διότι πιστεύω στο τέλο της ημέρα ότι οι δημοσιογράφοι επιχειρούν οι περισσότεροι, όχι όλοι, να κάνουν τη δουλειά του. Και μέσα σε ένα κλίμα που έχει να κάνει με αντιπαραθέσει, συγκρούσει, οικονομικά συμφέροντα, κάνουν του τροχονόμου το τέλο σήμερα. Η Εγώ δεν η διαπλο... αισθάνομαι ω τροχονόμο. Αισθάνομαι ω παράπλευρη απώλεια. Yeah. Αν δεν κάνω να το πω Ενδεχομένω να έχετε δίκιο. <laughs> <laughs> Τελικά ήταν θύμα. Α, ήταν, ο θήτη ποιο ήταν. Έλαντε ήρθε η ώρα. Ποιο θυματοποίησε την όποια Τρέμι. Ποιο θυσίασε την όλγα τρέμη. Η... Την είπε θύμα. Oh. Τότε δηλαδή, αν υπάρχει ένα θύμα τη διαπλοκή σύμφωνα με τον Αλέκ Τσίπραϊν ή όλγα εγώ αν ήμουν να τρέμει, θα έλεγα όχι αγάπη μου που θα μπει σε θέμα θύμα, αησυχτήρ Ναι. θύμα εγώ, <Έπαιζε εκεί>. φοράει <laughs> το Λουμπουτέν είναι κάτω. Είναι αυτό που λέει η Καρέζη, άσε με τώρα, σκα σεζόν παίζουν, λοιπόν, ναι, ναι, οπότε λοιπόν, εκεί το έπαιζε θύμα τώρα, Αφού βρήκε τον άλλο να τη λέει είσαι θύμα, μέχρι τώρα όλο ο ΣΥΡΙΖΑ έβριζε την τρέμει πατόκορφα από πάνω μέχρι κάτω. Γιατί τότε όλοι αυτοί είχαν, θυμα, είχαν θυματοποιήσει του εργαζόμενου που έκαναν κινητοποιήσει, του άνεργου, να μην μιλάνε, του αυτεργάτε, να μην κάνουν κινητοποιήσει, κάθε βράδυ το δελτίο του Μέγκα, και αν έλεγε και αν δεν έλεγε. Με την παρουσιάστρια ε, που δεν ήταν τροχονόμος, που δεν είναι καθόλου τροχονόμο. Ναι, γιατί άλλο γραμμή. να είσαι εργαζόμενο σε ένα κανάλι και άλλο να είσαι το πρώτο όνομα, η βιτρίνα. Το, αλλά θυμόμαστε και τι απόψει του και τη Ολγαστρέμι και του Γιάννη Καλτετέρη. Δηλαδή δεν ήταν μόνο ότι κατά τύχη. Ε, μπήκαν εκεί και τι να κάνουμε, διεκπεραιώνουμε την ε, γραμμή του κανέναν. Δεν πάνε και καθόλου την όπως χαρά, και η ατάκα προχθέ την... στην ΕΡΤ τη δημοσιογράφου που είπε για τον Φλόιντ ότι. Ναι, ναι, πώ τα πέ, αφ... πέθανε. Α, πέθανε. Αυτή την πτήση. Πέθανε από κορονοϊό. Και έρχεται τώρα ο Τσίπρας μετά από χρόνια που είχε στοχοποιήσει το Μέγκα και λέει: Είστε θύμα. Λέει: <laughs> Την Τρέμι θύμα. <laughs> τα σιριζοτρόλ και όλοι οι Σιριζέοι. Που κι αν έχουν βρίσει την τρέμει, πώ νιώσανε για άλλη μια φορά από την ηγεσία του κόμματο. Νιώσαν αυτή τη λέξη που αρχίζει από μα, από ξε, ξε, μα, <laughs> ξεμάτιασμα. ξεμάτιασμα, ξεμάτιασμα, θέλω να πω ότι το δούλεμα πάει σύννεφο εκεί και μεταξύ τους και δεν ξέρω αν είναι μια συνολική προσπάθεια να φανούνε σοβαροί, αλλά φαίνονται τελώσα ασοβαροί με όλα αυτά, ε, γιατί σοβαροί. έχουν χάσει τις εκλογές ε, εδώ και ένα να. χρόνο και το παλεύουν από εδώ από εκεί να το φέρουν κάπως να φανούν ότι έχουν καταλάβει τι συνέβη στι εκλογές. Και την και υπεύθυνη, α πούμε, επειδή χαιρετίζουν τη έτσι. συμφωνία με την Ιταλία. Και τάχατας. πάνε μετά στο φόρουμ των φόρου Δελφών ήταν ο ηγέτη. Με ενημερώνει εδώ το τμήμα τη υπηρεσία. Στο φόρουμ των Δελφών είχε ακυρωθεί το τότε που ήταν αγγή. Αυτά είναι όλη η οικογένεια. Μίλησε η οικογένεια και ήρθε μετά. Τώρα, τώρα που ξανάγει. Δεν ξέρω, τι μίλησε. Εκεί είπα αυτά τα ωραία. Αφού λοιπόν ορίσαμε και χρήσαμε ω θύμα την Όλγα Τρέμι, νομίζω όλη η Ελλάδα ακουμπάει. Πάνω σε αυτό το θύμα, είπε, της είπε μετά το επέσατε θύματα, ε, αδέρφοι εσείς, ατικά, όταν κάμερα, μήπως δεν ξέρω. μετά, ένα πατριωτικό, έτσι, δε, ένα απαναστατικό κάπως να... Δεν το έχω δει σε βίντεο, άρα δεν μπορώ να μιλήσω, δεν το είδα στο Twitter, άρα... Μήπω το γύρισε, Ποιο ο Τσίπρας, ο, ναι. ναι. Αμέσως μετά λοιπόν ξεκίνησε μια κουβέντα για το τι τελικά είναι διαπλοκή. Αλλά ε, τι εννοώ, εννοώ το πολύ απλό πράγμα, όταν ε, αυτή τη στιγμή έχεις ε, να ασχολούνται με τα μέσα ενημέρωσης άνθρωποι οι οποίοι ε, έχουν ε, επιχειρήσεις και μέσα από τα μέσα ενημέρωσης ε, σπαταλάνε χρήμα, προκειμένου να έχουν όφελος αλλού, αυτό είναι η διαπλοκή. Αυτό λοιπόν το... είναι η διαπλοκή. ψάχνουμε πολλά να βρούμε. Έμαθε τελικά και ητρέμει τι είναι διαπλοκή. Δεν έπρεπε καπιταλισμό. Λοιπόν, ναι. Του κλείσαν άρον-άρον πριν μάθουν τι είναι διαπλοκή. Ναι. Και η διατύπωση ο Αλέξη Τσίπρας τι ακριβώ είναι διαπλοκή. Mm -hmm. Διαπλοκή παντού στον καπιταλισμό σε όλε τι χώρε. Αυτό ακριβώ συμβαίνει με τα μέσα κοινωνική. Είναι κινητήριο δύναμη του καπιταλισμού. Αυτό ακριβώ. Αν δεν είχε αυτό, δεν μπορεί να υπάρξει ο καπιταλισμό. Είναι ένα από τα βασικά του συστατικά στοιχεία. Θέλω να πω αν κάποιο το στοιχειοδό ο ω άνθρωπο, είτε είναι δημοσιογράφο, είτε πολιτικό αρχηγό ή δεν ξέρω τι πολίτη, δεν το έχει αυτό κατανού. Όλα τα άλλα που λέει θα πάω να σας τριμώξω, θα κάνω, θα αράνω, θα φτιάξω κανάλια δικά μου, δικά σας, θα βάλω κανόνες. Ε, όλα αυτά πέφτουν λίγο στο κενό. Θα αναρωτηθεί τώρα ένα ακροατής να μην μπουν κανόνες. Δεν προσπάθησε ο ΣΥΡΙΖΑ να βάλει κανόνες. Να μπουν κανόνες. Και προσπάθησε όντω ο ΣΥΡΙΖΑ με έναν ηλίθιο τρόπο να βάλει κανόνε. δεν έχει προσπάθησε όμω. Προσπάθησε και. Έβαλε, ναι, ναι, γιατί 20-30 χρόνια υπήρχε εντελώ ανεξέλεγκτο όλο αυτό. Όποιο ήθελε. Όχι, όποιο ήθελε. Όποιο ήθελε από του μεγάλου, άνοιγε κανάλι. Η ουσία ότι δεν μπήκαν οι κανόνε. Οι κανόνε δεν μπορούν να μπουν. Δεν μπορούν να μπουν κανόνε, γιατί ε, το σύστημα αυτό δεν έχει κανόνε σε κάποια θέματα. Λέει ότι έχει κανόνε. Επικαλείται του κανόνε για τον αυτεργάτη. Και τον κλόπ το από πάνω, αλλά για δεν είναι για όλου οι κανόνε. Στο μάνιο αυτού του πλαισίου που ζούμε όλοι μα, δεν υπάρχουν κανόνε για όλου. Η επίγνωση λοιπόν αυτού του θέματο σε κάνει στοιχειωδό σοβαρό. Και, και δεν σε κάνει καραγκιώσει. Και τι θέλετε, Ρεηλινοφρένεια, να πούμε, Δηλαδή να μα πάτε πού στον κομμουνισμό, πείτε μου, πού έχει πετύχει. <laughs> <laughs> Πάω. <Παύσο. laughs> <laughs> πού πέτυχε. Ότι πέταξε την ιστορία τη απάφηση. <laughs> Συγγνώμη, Ωραία, εντάξει. Πού το σύστημά στην Κίνα. Στην Κίνα, στη Σοβιετική Ένωση το είδαμε. Και γιατί πρέπει αγαπητέ φίλε ακροατοί ξεμορφωμένοι. Βεβαίω, πείτε μου. Παντελώ βλαμένε. Ορίστε. Να εφαρμόσουμε ένα σύστημα που πρέπει, που πρέπει να έχει πετύχει κάπου. Στη βάρκιζα τα όπλα γιατί τα όχι, δώσατε. Ο λοιπόν. Έχουμε... Φλωράκη. <laughs> το κότερο. <laughs> το κότερο. Έχουμε και συνέχεια. Η Παπαρίγα. Περίμενε. Η κόρη. Έχουμε... Ο δηλαδή, Κουτσούμπα. Το, το ρολόι. Το κότερο του Φλωράκη. Πώ ξεπεύτει, σιγά-σιγά. Το κότερο του Φλωράκη. Η κόρη τη Παπαρίγα. Παπαρίγα και το ρολόι του Κουτσούμπα. Ναι. Από κότερο φτάσαμε σε ρολόι. Αυτοί δηλαδή... είστε. <laughs> γι' αυτό ναι, είστε στο okay. 5%. <laughs> αυτοί είμαστε. Εντάξει. Λοιπόν. Να κλείσουμε λίγο το κομμάτι αυτό, γιατί συνεχίσαν μετά. Το ρώτησε τρέμει, Τρέμι, επειδή είδε ότι είχε ψωμί όλο αυτό. Και σου λέει: Εδώ μα ξεπλένει ο Αλέξη, αν θα γίνει όπω το είπε επαναξιολόγηση δημοσιογράφων. Άντε. Και απαντάει ο Αλέξη. Θα Διότι... επαναξιολογούσατε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίσατε τα μέσα μαζική ενημέρωση και του δημοσιογράφου, κάποιου οποίου στοχοποιήσατε και όλα, σε σχέση με την περίοδο που ήσασταν κυβέρνηση. Και πριν. Βεβαίω και θα το επαναξιολογούσαμε και έχουμε επαναξιολογήσει, δεν θεωρούμε ότι τα κάναμε όλα σωστά. Θεωρώ όμως ότι η, η πρόθεσή μας να βάλουμε ένα τέρμα στην αυτή τη διαδικασία, την απόκτηση δηλαδή οικονομικής ισχύω μέσα από το ξόδαμα χρήματος, τα μέσα ενημέρωσης, ε, αυτή η πρόθεσή ήταν θετική και δυστυχώς δεν έγινε. Δυστυχώς δεν έγινε. Δυστυχώς δεν έγινε, γιατί δεν έγινε όμως αυτή η πρόθεση Πρώτον δεν μπορεί να γίνει ποτέ Γιατί δεν μπορεί κανένα ακόμα αριστερό έτσι Με αυτόν τον τρόπο να ανατρέψει τους βασικούς κανόνες του καπιταλισμού Θέλει άλλα πράγματα δεν είναι δωροί ο ύπο για να πει ότι. Μα δεν, δεν έγινε. Και, τι θα πει, θα επαναξιολογήσει τη δημοσιογράφου. Λέει, είναι μέγιστη αυταπάτη που επίτηδε πέφτει κάποιο για να Μα πει ότι προφανώς, μέσα από το σύστημα θα αλλάξει. Ναι, για το να το κρατήσει σύστημα. εκεί και να μην σκεφτούν τίποτα άλλο και να προσπαθούν με τον Χι Τσίπρα χτε, με το Χι αύριο και μεθαύριο να ελπίζουν ότι μπορεί κάτι να βελτιωθεί και οι άλλοι πανηγυρίζουν από πάνω που βλέπουν 10 εκατομμύρια, του βαζόλου μέσα, να έχουν 100 εκατομμύρια αυταπάτε. Οι καλύτεροι του των αλλωνών. Ποια μιλάνε, αυτοί που είναι από πάνω, yeah. που έχουν τα μέσα, mm. την ισχύ, την κυριαρχία και οτιδήποτε άλλο. Θα πει κάποιος, εσείς δεν δουλεύετε σε τέτοια. Σε τέτοια δουλεύουμε. Και πάντα σε τέτοια δεδομένα. <στά> <τέτοια στά> δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Μα και μόνο που είναι τα μέσα ενημέρωση τα μονοπολούν κυρίω δύο ιδιοκτήτε βασικά. Παραπάνω, παραπάνω. Ε, κυρίω είναι τα μισά του Μαρινάκη και τα άλλα Άχιρε, του Βαρδονιάννη. Παραπάνω. Και ο Λαφούζο είναι και ο Σαββίδη. Δεν είναι δύο εκεί. Έχουμε πολυφωνία. Δεν είναι δύο. Θέλω να τα ελέγξω σωστά. Οπότε εφόσον ελέγχονται τα μίδια όχι από δύο, από τέσσερι. Και από πέντε και από έξι. Και σε όλε τι χώρε τόσοι είναι ιδιοκτήτε. Ο Μπερλουσκονισμό, η μικρή Μπερλουσκόνη είναι βέβαια. Μα, α, α, α, από όρια του συστήματος. Εφόσον έχουμε αποφασίσει ότι από την υγεία την παιδεία, και, το νερό το νερό που στέλνει ο Θεούλης με τη βροχή και γεμίζει τις λίμνες θα απολύτε, είναι, είναι εμπόρευμα ε, και η ενημέρωση και η διαμόρφωση συνείδησης έχει γίνει εμπόρευμα αυτό είναι το θέμα αυτό είναι στη σύσταση κάποιοι λένε μπράβο εμεί έτσι το θέλουμε ο καπιταλισμός οκεί okay, εγώ τι δέχομαι αυτή την άποψη σωστή με την έννοια ότι είναι μια καθαρή άποψη. Αυτό συμβαίνει. Όλα τα άλλα. Πάω να τα ανατρέψω εδώ. θα ναι, τους βάλω. μην κοροϊδευόμαστε. Θα τους Ά, είναι πέστε ναι, μα δεν τη λένε. Θα τους κλείσω δέκα ώρες μέσα εκεί και πανηγύριζε ο παπάς ότι έκλεισε μέσα το, το, το, τους όλους τους ε, ιδιοκτήτε μου μουέ και ότι πανηγυρίζαν και οι αυτό, αυτό είναι επανάσταση και τι τους κάναμε και ξαγρύπνησαν όλο το βράδυ. Δεν κοιμήθηκαν ε, και, είναι, οι και ο Βιλιαρέλ κοιμόταν στο κόκκιμα. Τι Και ο ύπνος είναι, θέμα του χαλάζουν ύπνο. την αστική τάξη της χώρας. Όπως μπορείς. <laughs> Και τι στριμώγμα ήταν αυτό. Ναι. Άλλο everard εσύ σου πήγες επειδή πήγε μια επαναστατική γυμναστική στο Σύνταγμα. Δεν πήγε μια επαναστατική γυμναστική στο Σύνταγμα. Ούτε συνταγμα. στο Σύνταγμα δεν πας. Για επαναστατική γυμναστική δεν πάω. Mm. Ποτέ. και δεν νομίζω να γίνονται επαναστατικές γυμναστικές, αν τώρα μου λες ότι κάποιοι άνθρωποι επιμένουν να έχουν φωνή και να την δείχνουν, να τη διατυπώνουν σε αυτή τη φάση κρατώντας αναμένα τα κάρβουνα, mm. αυτό δεν ξέρω είναι αν είναι για πέρα. σένα επαναστατική γυμναστική, για πολύ κόσμο είναι κάτι άλλο. Σου μπαίνει στη μύτη, συγγνώμη ακουρό ότι βλαμένε, μιλάω σε αυτό που έλεγες με την Βάρκηζα ε, αλλά του βλαμμένο ακουρατήσει, αν είσαι τέτοιο. Ε, Αντίστοιχο όμω και το άλλου, μπορώ να σου πει: Του παίρνω στη μύτη, του κόψα τον ύπνο. Εμεί του κόψαμε τον ύπνο. Θα σου πει ο Ιριζέο. Μα δεν ήρθαν εδώ. Εσύ, εσύ του είχαν... πήγε και κρατάσανε αμέτα τα κάρβουνα, και εγώ να ξέρουν ότι θα περνάνε δύσκολα. Δεν θα αυτό κατέπεσε στο Συμβούλιο τη Επικρατεία. Κατέπεσε δύο-τρει μήνε μετά στο Συμβούλιο τη Επικρατεία που έκλεγε η Γεροβασίλη γιατί δεν είχαν παιδική σταθμή τροφία. Φαινόταν ότι θα καταπέσει γιατί είναι έτσι το σύστημα δομημένο που και να περάσει το πρώτη, την πρώτη φάση θα πέσει στη δεύτερη φάση που είναι η δικαιοσύνη. Άλλο χιδέο εκβιασμό τώρα. <laughs> ότι <laughs> τα, <Η> τα <laughs> παιδιά. Και οι παιδικού αθμού και γιατρού νομίζω ήταν. Ένα σοβαρό δεν πιστεύω. Ότι αν. Ένα δεν... σοβαρό να πει παιδιά λέμε βλακίε πολλέ. <laughs> να μειώσουμε στο 50 πρώτο στόχο. Το φώτισε το κουμπέλι 50... γιατί δεν τον ακούνε. Το τι να κοινάς. κάνει η φωτογραφία. Μια και είπε σοβαρό. <laughs> ναι, μα... Πή... ε, αμέσω πήγε το μυαλό. Το φλαμπουράρι, το κυραλέκο. Έχει χαθεί. Το δραγασάκι, δηλαδή έχει τρει. Το δραγασάκι σε έχει δώσει στι συνεντεύξει. Ο φλαμπουράρι που έχει χαθεί. Καφέ, καφέ, δεν καφέ. Δεν <laughs> αυτό. Ναι. Τον είχαν κλεισμένο μέσα στην καραδέλα. Με νερό στο χαμένο διάστημα. <laughs> ναι, αλλά τι δεν θα κάνει άλλη δουλειά με ένα καλαμάκι στο στόμα. Πρέπει να του αφήσει το καλαμάκι να πάει στον αυτιάνα και Δεν έχει αφήσει καφετέρια στα Εξάρχια. Θα μείνουμε λίγο σε Εδώ ήταν το φλόμπερ, εκεί ήταν ο φλόμπερ, όπου και να ψάξα θα μείνουμε λίγο στον Αλέξη Τσίπρα. Τι να μείνουμε εδώ, ο ασκητής λέει άμα γίνεται σχέση χωρίς σεξ. Πάει κόπηκε κι αυτό. <laughs> και κοιτάνε οι άλλοι χαζέ, τον κοιτάνε έτσι γίνεται και σκέφτεται οι άλλοι περνάνε ό,τι τσουτσούν <laughs> έχει δει στη ζωή της. Και λέει αυτό χει, τώρα αυτό χει και κοιτάει κι ο Λιάφτες με ένα <laughs> άλλο. Χι ή φτωχή. Αυτό έχει. Ναι. Ναι. Και ναι. κοιτάει και ο Λιάγκα πώ θα δώσω μετά το Αριέλ. <laughs> Τι δίνει τώρα, κάτι ε, δίνει. προχτές έδινε μαξιλάρια. Το έξυπνο μαξιλάρι. Μπαμπού μαξιλάρι. Τι μπαμπού είναι. Δηλαδή από τύπο Τι δηλαδή, δηλαδή. μαξιλάρι. <laughs> <laughs> να σα Μα είναι λέει αφού δεν θα το κάνει το να γίνει για ένα κολοϊπνο. Έλα, δε. Και πουλάει το μπαμπού μαξιλάρι. Πουλάει ένα μπαμπού μαξιλάρι. Πώ το δε. παίρνει. Ποιο το παίρνει, οι άλλοι πήραν το αποφρακτικόν. Για, για το κόψιμο. Το και το, η... ο άλλο πήρε το εντερικόν και το, εντερικό το κατέκαθισε. Τι ποιο το παίρνει, τι εννοεί. <laughs> Κάποιο αγοράζει βιβλία από τον Άδων ή έξυπνο γυλαίκο έξυπνο. έχει πει: Νανό. Ανέλα, νανό γυλαίκο. Και ο άλλο έχει τι επιστολέ του Ισού. Μήπω είναι πολύ. Αγόραζε το Άζο το, το, το, όζον, το νερό με <laughs> το Άζο. <όζον>, Πώ δεν το θυμάσαι. Το μπαστούνι που βεντουζάει κάτω, να σκορτωθούν οι βεντεριέ. Πιο θα βεντουζεί, θα κάνει βήμα γριά τον μπαστούνι δεν θα κάνει. Θα πέσει και η γκρούμηνα. Πιγάνι, έξυπνο μπαστούνι, έξυπνο μαξιλάρι, έξυπνο φω. Εσύ τα. Έξυπνη σύντα. Από τη σύντα ξεκίνησαν όλα. Νοημοσύνη, λαός ναι. όμως. Ε, όχι. Ε, τι Αυτός λαός. Που ήταν λαό δεν είχα. Δεν πουλάει κανεί. <laughs> <laughs> πού πες μου, πού πουλάνε λαού, <laughs> θα σου πάρω δυό. Δεν θέλω. Ναι. Άμενε τέτοια από την κράτα του. Δεν τειράζει. έχουμε. Θα μείνουμε λίγο στον Τσίπρα, έλεγα και πριν, γιατί βρήκε τη λύση οι που έρχονται εδώ θα υφίστανται τρομερό έλεγχο και δεν θα έχουμε διασπορά του ιού. Προφανέστατα και πρέπει να ξεκινήσει η τουριστική σεζόν, προφανέστατα και πρέπει να κοινήσουμε τον τροχό, mm. να νικήσει η ζωή, τον φυσιολογικό φόβο που έχουμε όλοι μας. Εν τούτης, θεωρώ ότι κάποιες προφυλάξει θα έπρεπε να, να έχει επιμείνει η κυβέρνηση και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να τι διατηρήσουμε. Και αναφέρομαι ιδιαίτερα στο θέμα του τεστ στους επισκέπτες Κατάλω. το οποίο έπρεπε κατά την άποψή μου να επιμείνει γιατί έτσι έχει αρχι... αρχικά έχει υποθεί ότι θα διεκδικήσει να γίνεται με ευθύνη και των αεροπορικών εταιριών ναι. την προηγούμενη μέρα της αναχώρησης ναι. ώστε να μπαίνουν στο αεροπλάνο μόνο όσοι έχουν δείγμα θετικό. Μόνο όσοι έχουν δείγμα θετικό. Αυτό θα μας είχε απαλλάξει από όλου τους φόβους και όλες τις ανξιχείρει. Μάλιστα. Εννοεί λόγω ανοσία αγέλη. Να έρθουν εδώ οι θετικοί. Μόνο οι θετικοί. <χει> μόνο οι θετικοί. Θα πει, είσαι Γερμανό. Είναι πώ βλέπει το ποτήρι. Το βλέπει μισογεμάτο. Μπράβο, αυτό ακριβώ. Βλέπ, βλέπει τα πράγματα θετικά. Θα μπαίνουν και θα έρχονται στην Ελλάδα μόνο όσοι έχουν κορονοϊό. Όχι άλλοι. Όχι γη. Εμεί ναι. εδώ είμαστε γη. Έλατε όλοι οι άρρωστοι. Αλλά α διατρέψουμε γιατί εμεί δεν, δεν κολλάμε. Στην Ελλάδα δεν έχει. Άρα ελάτε. Λάθο έκανε. Αντί να πει αρνητικό ή Ναι, δεν γίνεται να είμαστε. Μιλάει ο Τσίπρα και πάντα έχουμε 10 μεταφραστέ μέσα μα. Να, να δούμε τι εννοεί. Σαφή πολιτικό λόγο πρέπει να έχει. Περίμενε, γιατί και στου ποιητέ γίνεται αυτό. Ναι, στου ποιητέ. ένα ποίημα. Στου ποιητέ τον όλων. Στους πίτες, τον νόλων, όχι τον κόλων, Όχι, όχι ναι. τον πολιτικών. Ναι, ναι, αυτό ναι, Το αυτό ίδιο ναι. Ναι. Δεν θα βάλουμε τα άλλα τρία tape που ακολουθούν τι? για να βάλουμε Τι λογοκρισία, Θα, α. Μετά, α. Αυτό θα, μετά, αυτό θα... Κοίτα την ώρα. Μα Έχει να πει πολύ σημαντικά πράγματα. Δεν <χει> πάει, το βλέπω. Πάει, πάει, πάει. Είναι ψιπετή. Είναι ψιπετή γιατί κοίτα από εδώ. Βλέπει απέναντι το μικρολίμανο. το βλέπει. Κοίτα πόσο μακριά είναι το είναι. μικρολίμανο. Αν βάλει ένα ρολόι πάνω, θα το Το βλέπω Κανονικό εγώ. λιμάνι είναι. Το μικρολίμανο είναι πίσω σου, όπω κάθεσαι. Αυτό είναι το κανονικό Α, λιμάνι. Πίσω μου είναι. Ναι. Κάτσε <χει> να γυρίσω. Ορίστε. <χει> <χει> <χει> είναι πίσω μου. Βλέπει το μικρολίμα, βλέπει πίσω το ρολόι. Βάλε διαφημίσει. Εδώ, Ελληνοφρένια τη ε, Πέμπτη. Υπάρχει ένα θέμα με τα site που πήρανε χρήματα, τα μέσα ενημέρωση. Αλλά για τα site γίνεται ο καβγά. Στον κορονοϊό. Στον κορονοϊό που τα έδωσε ο κύριο Πέτσα για να ενημερώσουν τον κόσμο και φαίνονται, γίνονται αποκαλύψει. Έχει ζητήσει και επισήμω ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Χαρίτση, να δώσει ο, ο Πέτσα αναλυτικά τον κατάλογο. Καλά έκανε. Σωστό, γιατί σωστό. και ο Πέτσας άφησε να εννοηθεί ότι. Το είπε, δεν άφησε να εννοηθεί. Ότι και τα αντιπρολητουivelόμενα site πήραν λεφτά. Που και να πήρανε, τι πήρανε τα αντιπολιτευόμενα, όχι, τι ναι, πήρανε σωστό. τα κυβερνητικά. Και υποτίθεται υπάρχει ένα μητρό site στο Υπουργείο, να, ναι, ναι. το συγκεκριμένο αυτό το, του Πέτσα. Μπράβο, όλο αυτό. Και πρέπει να, να φάνει Αν ήταν κάποιο μέλος, δεν ήτανε, γιατί υπάρχουν κάποια site που πήρανε λεφτά και δεν υπήρχαν καν και φτιαχτήκαν εκ των να, δεν το πιστεύω ότι έχουν γίνει από του άντρε και τι γυναίκε. Αλλά είναι πολύ σωστό επειδή είναι τη Φαντάζομαι θα ανταποκριθούν στην πρόοδο και θα πετάνε έτσι. Στου χαρίτσι και θα τα δώσουν τα στοιχεία να ξέρουμε. Εμεί που έχουμε site δεν είναι τίποτα. Εμά δεν μα δώσαν τίποτα. Πάλι τι να παίξω. Δεν ζητήσαμε κιόλα είναι η αλήθεια. Α, έπρεπε να ζητήσει. Δεν ξέρω. Αν ζητάγαμε θα παίρναμε. Νομίζω ναι. Αν δει ποιοι πήρανε, θα παίρναμε κι εμεί. Να παίρναμε. Τουλάχιστον εμεί υπάρχουμε ω site. Η άλλη πήραν δεν υπήρχαν site. Εκτό αν ήταν αυτό το κριτήριο να μην υπάρχει. Ω site. Και με την ευκαιρία ελληνοφρένια.net.gr oh, no. και ελληνοφρένια official στο youtube μας ακούτε live από εκεί. Ε, ποιο άλλο λέμε αυτά. Ο Κίρκο ρυθμίζει τον ήχο, να. ο Δημήτρη. για το site άλλο λέμε. Να. Το Δημήτρη το ξέρουμε. ακούτε τώρα να λέμε τα ηχογραφημένου. Αυτά. Και κάτω από το YouTube τσατάρετε. Ναι. Κάτε σαν subscribe. Στο Instagram. <στο στο> ναι. Στο, <στο Είναι ρήπανση official και στο Αποστολή Παρμπαγιάννη official. Αυτό δεν το λέμε στι καθημερινέ. Γιατί δεν το λέμε. Γιατί δεν να λέω όλα αυτά. Κουράζομαι κιόλα. Και τι να λέω τώρα το Αποστολή Παρμπαγιάννη. Όποιο θέλει θα σε βρει. Θα τα πετυχέται από εκεί ο Κίρκο. Νάτο, Σήμερα το πρωί, μετά από δύο-τρει μήνε, ο Άδωνης, ενώ εμφανίζεται. Πήγε σε κανάλι. Ναι, πήγε όμω εκεί. Ενώ διέχει δύο-τρει μήνε. ήταν από το Skype που εμφανιζόταν τόσο καιρό. Mm. Ήταν από την οθόνη. Το βλέπαμε, βλέπαμε το σαλόνι εκεί. Βλέπαμε το πετσέλι. Ένα σκύλο ένα να γυρίσκει. Ναι, κάτι κορνίζε από πίσω και όλα αυτά. Και δεν ήταν καθαρό ήχο. Αποφάσισε λοιπόν να πάει στο Skype. Πώ έτσι. Δεν ξέρω. Ακάλεστο. Ε, όχι, πήγε καλέστο. Πού τον βρήκανε. Ήταν εκεί και ο Παπαναγιώτου, ήταν ο Οικονόμου, ήταν η Μαρία Αναστασσοπούλου και ε, ε, έγινε η εξή εισαγωγική. Τον Οικονόμου τον έκανε, βουλευτή, Υπουργό. Όχι ακόμα. Την επόμενη είναι σίγουρο ότι θα γίνει, φαίνεται. Ε, μπορεί να πάρει και μία ρετά πρόσωπα. Γιατί. Ε, όχι ακόμα παρ' Έχει αρκετού. Ξεκίνησε κουβέντα. Οπότε είναι πιο χρήσιμο στο μετερίζει το άλλο. Μετερίζει. Ξεκίνησε η κουβέντα ω εξή. Τελικά το πρώτο μάιτερ στο ΤΕ ή το σπίτι αντί να το Skype βολεύει πάρα πολύ γιατί μπορεί και κάνει και πολλά άλλα πράγματα, κερδίζει χρόνο ε, τώρα, η δεν το ίδιο Skype βολεύει μας. πάρα πολύ κύριε Υπουργέ, <laughs> <αυτά>. <laughs> Με το Skype τώρα. Λοιπόν. Γιατί το καλό ήταν πολύ οι πολιτικοί ναι. αυτό. Ότι βολεύτηκαν <laughs> αυτό το πράγμα. Αυτό δεν <laughs> Α κρατήσουμε αυτό, μιλάει για Skype και mm -hmm. Skype mm -hmm. αλλά λέει εγώ δεν κάνω εντάσεις πια έχω καταντήσει στεντών περνάνε 2,5-3 λεπτά Burlotto. Το, ε, σωστά. το ε, ε, ε είστε άσχετος λοιπόν. Ε, διότι ε διότι είστε άσχετος. Δεν είναι είστε και Ακούστε τώρα γιατί. είστε κι Άρα είστε άσχετος. Και ξαναρωτάω εγώ Πώς μπορείτε και... το καταλαβατε τώρα είστε άσχετος; Ξαναρωτάω. για να φροντιστήριο. Το φίβο κλαδιάνό, συνάδελφων δημοσιογράφου ακόμη, ευτυχώ που δεν έχει εντάσει ο άδονη. Ε τι στην να αρθή. κάνει, μα είναι σαν να, σου, να τελειώνει στην Αβλία και να σου λένε κι άλλο κι άλλο κι άλλο. Ναι. Δεν θα δώσει ένα τραγούδι κόρ. Εντάσεις... Ε, Έπρεπε να αποσυμειώσει το κοινό. Του το ζήτησε εκεί πέρα ο υποψήφιο Βουλήθή τη Νέα Δημοκρατία. Ενταγσει χωρί άδωνι δεν είναι, είναι άδωνη. Τι να τον κάνουμε, τι να είναι ένα γαλλινο μιλήχιο πολιτικό που τα περιγράφει δεν πολύ είναι ωραία. Αυτό, τι να, αυτό, τι έχουμε εκατό τέτοιου wow. πολύ σοβαρούν. Ένα άδωνι έχουμε έναν, μόνο και τον θέλουμε. Να είναι έτσι τούρμπο όπως είναι συνήθως όντως. Από το Skype δεν Είσαι μπορούσε να που λέμε. Ναι. Ναι, <laughs> αυτός είναι πολύ τούρμπο. Από το Skype δεν μπορούσε να Δεν, να φραστεί, φραστεί, Skype, έτσι, δεν, να είναι, δεν έχει δεν Είναι ίσον. σαν αυτοκανοποίηση. Ναι, μπράβο. Δηλαδή εκεί... το ίδιο είναι η τσότα που βλέπεις okay. το βίντεο, το ίδιο το live. Οι παρομοιότητε σου είναι όλε ίδιες νομίζω. Προ την ίδια κατεύθυνση. Α, γιατί. Μπορεί να πέφτω και έξω. Γιατί είναι γύρω γιατί η τσότα είναι τα καλά. Η τσότα τέχνη. Mm. Είναι γύρισμα, είναι κινηματογράφος, είναι ήχο, είναι πολλά πράγματα. Πάρα πολλά γίνεται τέχνη. είναι όλον ναι, ναι, ναι. το σεξ, μένει εκεί. Όχι, <laughs> οκ. Okay. Ε, Ένα άλλο διάλογο πολύ γόνιμο, ε, πιο γόνιμος από του Άδων με τον Κλαβιανό, ήταν μεταξύ, άκου τώρα, πάνελ που φτιάξανε Θεοδόρα Τζάκρη. Ε, είναι ο γόνιμο μόνο του. <laughs> <laughs> <laughs> και Σοφία Βούλτεψικ. Ah. Δεν να μην πω πάλι ότι φυσούσα αέρα και μετακινήθηκε ναι, το πλοίο. Ναι, φυσούσα... Γιατί ξέρετε, αυτοί αποδίδουν τα λάθη όλα κυρία. σε λάθο και στα κυρικά φαινόμενα. Αυτά... Και σε ό,τι αφορά τον εύρο, παρακαλώ, ε, ναι. ότι αυτό οφείλεται στην παρακολουθή τη Βέντερη. Μπήκαν οι Τούρκοι πριν από μερικέ μέρε μέσα και εγώ περιμένω, κυρία Κούτρα. Όταν μπήκε περιμένω, τεσμή, κυρία Κούτρα σημαίνει ότι δεν θα καταλάβει. Κυρία Κούτρα, κυρία Ευούλτεψη, παρακαλώ. Εγώ περιμένω να δω από τον κύριο Βέντερη και να δω το παιδί μου στο χωριό τη. Μπήκαν οι Τούρκοι στο χαριά της Πού μένει Στην Πέλα Στην Πέλα μένει Πήκαν οι Τούρκοι στην Πέλα Ήρθαν μέχρι την Πέλα Τι ξέρει η βούρτευση και δεν μας λέει Εν τώρα και ο Κούτρας Η κυρία Κούτρα Τόσα βάζει Κούτρα σου που λέμε ε, κάποια στιγμή λέει ότι πετάει η βούλτεψη. Η βούλτεψη είναι η καλύτερη νομίζω. Γιατί εκεί που μιλούσε η άλλη για να την αποσυντονίσει, της λέει μπήκαν οι Τούρκοι στο χωριό σου. Είναι κάτι που Ά, το ξέρει μόνο η ίδια. ίδια. Το Όχι το πάει αλλού, το πάει σε άλλο γαλαξία. Ναι, ναι. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα στην Ελλάδα. Και αν κάτσει τώρα η Τζάκρι να λέει. την μπλοκαρει λέει. Πού μπήκαν οι Τούρκοι. <laughs> δηλαδή το πετάει ένα εντελώ άσχετο που δεν υπάρχει, δεν πατάει πουθενά στη λογική, αλλά στο μυαλό τη βούλτεψη ναι, ναι, ναι. είναι ριζωμένο είναι όλα... αυτό μέσα. Όλα είναι, Όλα προφανώ όλα. Προφανώς, όλα... Και θέλουν και δέσιμο όλα. Εκεί πιο κουαφιούρ ήταν αυτό που. Δεν ξέρω. <laughs> δεν είχε ένα κουαφιούρ. Το όλο σαμάδα. μαζί. Ποιο στο και στον Τζουνο. Χθε ήταν μόνο ο Κούτρα. Yeah. Που καλέ είχαν αυτό το πάνελ. Είναι πάρα πολύ ωραίο πάνελ. Καλά, από μόνο Φάνηκε. Τώρα. Αλλά μόνο που μιλάνε ταυτόχρονα και οι δύο, η μία πάνω στην άλλη, αυτό ήταν το πιο απτά που Είναι, πιο είναι το πιστολάκι που είναι δυνατά. <laughs> <laughs> <laughs> δεν δεν ακούγεται. Ακούγε είναι, <laughs> πως... είναι από το σεσουάρ. Είναι μέσα στο η μία. Η άλλη έχει το πιστολάκι και η άλλη έχει τα λουμινόχατα στα μαλλιά τη, τα έχει χωρίστρα. Και λοιπόν αυτό, μπήκαν οι Τούρκοι στο χωριό τη Τζάκρη. Mm. Αυτό α κρατήσουμε ω κάτι που συνέβη. Μην πάτε στο χωριό τη Τζάκρη. Έχουν μπει οι Τούρκοι. Και τι κάνει η κυβέρνηση, Πώ το ανέκτηκε αυτό να μπουν οι Τούρκοι μέσα. Η Τζάκρη πήγε με τα λουμποτέν. Ε, δεν έδειξε. Γιατί πάντα έχει το κόκκινο τον πάτο, τον έχει. Δεν έκανε κάτω η κάμερα για να Δεν το έδειξε πήγε. κάτω. Σαμπατό βαλε. Ε, τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω. Λοιπόν. Ποια ήταν η πιο καλωδημένη, Δεν πρόσεξα. Εγώ μένω στην ουσία. Η hey, hey, στην Αν τα λέμε αυτά. Στο συγκεκριμένο πάνελ, hey, η, η, το... η ουσία είναι αυτή. Η ουσία είναι αυτό που λέω εγώ, βέβαια. Και ότι μπήκαν οι Τούρκοι στο χωριό τη Ελληνή. Ε, ναι, είναι αφού μια ουσία. Mm. Αλλά το βάζουμε mm. στην κατηγορία fake news τη Νέα Δημοκρατία. Πώ γίνεται. Δεν είναι fake news αυτό. Είναι αυτά που λέει η βούλτεψη. Κάτι, κάτι άλλο είναι. Δεν είναι fake Είναι πέρα μετά fake news. Α. Είναι το επέκεινα. Που μόνο αυτή ξέρει όμω. Που μόνο αυτή μπορεί να εξηγήσει. Και κανεί δεν τολμάει να ρωτήσει. Τι θα ρωτήσει, κοιτάξτε. Τη φωνάξαμε για 10 λεπτά. Για μέρες. Ρώτησε ο Κούτρας, ευτυχώς τον αγνοήσανε Και πάει να ρωτήσει μετά ξανά η Τζάκρυ Και λέει άλλοι στο χωριό Μπήκαν στο χωριό Εντάξει. Ε, Με το νομοσχέδιο αυτό που ψηφίζεται σήμερα Το είπαμε και πριν επανέρχεται η διαγωγή Η διαγωγή κοσμία, κοσμιοτάτη Όπως παλιά και όλα τα υπόλοιπα Θα αποδείξουμε τώρα ότι και κοσμία Να πάρει ένα παιδί μπορεί να προχωρήσει Στην ζωή του Ω μαθήτρια καλή στο σχολείο. Καλή. Καλή. Τρόπος του λέγει. Όχι μην φανταστείς τίποτα αριστούχος. 19, 20, όχι. Όχι καλέ. Ένα 17 και ο κόσμο Όλο. Α. Και μετά στο πολύ μεγάλος καπτάν Φασαρίας. Α, τόσο πολύ. Φρικτός. Ο, ο μπαμπάς Δια... και η μαμά δεν τρελνόντουσαν αυτά. Διαγωγή χοσμία. Διαγωγή χοσμία. Διαγωγή χοσμία. Σ' τρελό με μην στο hey! στον δρόμο όλοι σε κοιτούν Ανάβεις πάντα με το βλέμμα σου και για σένα θέλει να μιλούν hey! Τρελό κόριτσο, hey! hey! μην ζητάς πολλά hey! να εζυφτές Διαγωγή κοσμία Η Ντόρα λοιπόν Μα τι είναι αυτά Σε συνέντευξη στην Τατιάνα Στεφανίδου που σοκαρίστηκε Πάνω αυτή, η Τατιάνα Σοκαρίστηκε επειδή η Ντόρα κάποτε Είχε πάρει διαγωγή κοσμία Στο σοκαρίστηκε αλλάξε και το πρόσωπο Ή ήταν Όχι ίδιο και ήταν πλαστικό Είναι, είναι η ηταν ιδιο και πλαστικο γυναικών και αντρών τελευταία, ναι. με όλα αυτά που κάνουν, που δεν καταργεί τα συναισθήματα. Ε, δεν έχει κανέναν. Τα ευχαριστούμε. Είναι μέσο, θα νιώθει μόνο μέσο. Γι' αυτό το έδωσε λίγο τσίτο λίγο πάνω του ΟΑΤ. Αυτό ε, είναι και παλιά συνέντευξη έτσι ναι. κι αλλιώ. Θέλουμε ε, να πούμε ότι και κοσμία να πάρει ένα παιδί. Προχωρά. Μπορεί να κάνει μπουλί στο σχολείο, όπω είπε ο Ατρό πριν. Ο αδερφό ναι. τώρα. Οδεσφός μπορεί να προχωρήσει, γιατί κοιτάξτε πόσο ψηλά έφτασε τώρα. Πόσο. Ένα Ναι, ναι, ναι. Ε, θα βάλουμε τώρα διαφημίσει. Τόσο ψηλά δεν έφτασε γιατί ο Κυριάκο που δεν είχε κοσμία έγινε πρωθυπουργό. Δεν ξέρουμε αν δεν είχε κοσμία. Ε, τι θα έχει τώρα. Ο πολιτικό εξόριστο έξι μηνών όλη τη ζωή μετά σημαδεύεται, πρέπει να ξέρει. Αγαλιτάκι λες να, να κάνει παρέμβαση γηφτάκια. Πήγε στο Χάρβαρντ και να, να στριβε τσιγαριλίκια. Στο Χάρβαρντ Και να αυτή παγε ο... κουδούνια. Πώ ήταν ο Γαρδέλη. Με θυμάστε πού. Ναι, αυτό ακριβώ. Πήγε ο Κυριάκο με αλυσίδε στο Χάρβαρτ. Πώ το πήρες λέει. νομίζω. Do you remember, you uh, ναι, κά ναι. κάπω έτσι. Α. Αν τα έλεγε έτσι. Και άρχισε να κάνει τα και στο Στο Κολάμπια. Τι αλυτάκι ήταν. Πήγαινε και έσπαγε τη του Σαμαρά, πέταγε στη βιτσαρία Σαμαρά Πετρέ. Ναι, και <laughs> Εμείς και εδώ είμαστε Ελληνοφρένια της Πέμπτης Πλησιάζουμε προς το τέλος σιγά σιγά Όχι ακόμα Σιγά σιγά Έχουμε είπα. πολιτιστική πρόταση Μεντώνει και... Βάλτσο Κουρούνια δολοφόνη. Όχι, όχι, έχουμε κάτι ανώτερο. Άλπι στην Ταλίκα. Έπεσα πάνω του. Όχι, ούτε στο Σαββόπουλο. Μου μπει στην ΕΡΤ, ανάθεση τι. Ούτε το τέτοιου επίπεδου, όχι. Την Βέρα Λάμπρου την ξέρουμε, έτσι. Ναι. Με την ε, μεγάλη επιτυχία το. Γλίκα όχι, αυτό είναι. Άλλη. Νινί Σέρνικα Ράβη. Α, ναι, ναι, ναι. ναι. Το είπε πρώτη Εκάβη. Δεν ξέρω. Ε, έτσι λέει, συγγνώμη όλα έτσι. Πατάει και στο θέατρό μα, στο αρχαίο, στον πολιτισμό, βαθιά. Οκ. Έπεσα και σε ένα τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη, το «Δεν ήταν εσύ. Η Βέρα Λάμπρου λοιπόν, Άκου. ήταν θεριό που κοίτουταν στη Άκου. θάλασσα. Άκου, δεν θα το πεις τόσο καλά όσο ίδια. Δεν είναι ωραία πρόταση. Αυτό είναι πού είναι ο Φάκνερ, πού είναι ο Πουτσίνι. Είναι η πρόταση της εκπομπής για το τρίμερο. Δεν είναι η κυρία Ελισάβετ, είναι η χαραβέρα. Άλλα τόλου. Η Βεραλάμπρου τώρα, σιγά μπορείτε καημένε. Και η Χαράβέρα τραγουδάει με τον Τρίφωνα Σαμαρά. Στο Just. Μάμα δεν ξέρει στους πυλώνες του πολιτισμού. Δεν μπορεί να πάμε κύριοι. Δεν μπορεί να πάμε. Είσαι και εσύ συνά ναι, του ναι, ναι, τί... Θα βρεθούμε αύριο μεθαύριο σε τέτοια μαγαζιά, διπλανή μαρκίζα. Μην είστε στην ίδια. Μην είμαστε στην ίδια. <laughs> Επειδή με τι γυναίκε έκανε κάτι πέρυσι. Ε, το... Αν ήταν η καρατήρα να, να σου ανακόψει την πορεία, <laughs> δεν ξέρω πού θα καταλήξει. Φέτο είμαι με άντρε. Δεν σε πήγε με άντρε. Στα πανηγύρια δεν πήγα. Δεν σε πήγε με του άντρε. Δεν με πήγε κανένα. Είναι και του Σατανά. Ξαναγύρνω. Είναι εδώ. και του Σατανά με άντρε. Οπότε έτσι θέλαμε να κλείσουμε <laughs> με αυτό το χάρμα. Αυτό Να πω μια αφιέρωση που στέλνει ένα φίλο εδώ πέρα. Για να πει κάτι, μια αποστόλη. Δεν θα το βάλω. Α, δεν θα το βάλω. Όχι. Σα ακούω πάρα πολλά χρόνια και θα ήθελα να ζητήσω μια αφιέρωση για την Παρασκευή. Θα ήθελα να αφιερώσω στην πρώην κοπέλα μου την Ιωάννα που έχουμε να μιλήσουμε πάνω από τρεις μήνες mm -hmm. ε, αλλά σίγουρα ακούει την εκπομπή σας το φωτιάμου του Πασχαλίδη καταλαβαίνω ότι είναι κάπως εκτός κλιματος της εκπομπής ναι η αφιέρωση αλλά καταλαβαίνετε ευχαριστώ συνεχίστε την εξαιρετική δουλειά που βάλτο, κάνετε βάλτο, ο φίλος ταμάτης βάλτο βάλτο τον έγκυοξε μάλλον. Ναι, προφανώ. Θα θυμόσαστε ότι στα μάτια μου γιατί δεν έχει λήξει. Να ξέρει. Για δεν έχει λήξει. Σε κρατάει ζωντανό είναι η αλήθεια. Δεν θέλω να σε ταράξει. Μπορεί να υπάρχει άλλο γκωμένο ήδη. Μην λε δεν έχουμε στοιχεία. Δεν υπάρχει βίντεο. Δεν υπάρχει βίντεο. <laughs> αν ψάξουμε δεν ξέρει, αλλά παρόλα αυτά. <laughs> λοιπόν, θα το βάλουμε αύριο, το βάλουμε. Θα το βάλουμε. Εδώ φτάσαμε στο τέλο. Έχουμε λαό. Μα αυτόν σα αποχαιρετούμε. Τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σα. Λέτε παλιό κόριτσα να πούμε Γιατί μας έχετε ρεθίσει έτσι τώρα Με άδωνι πάνω στην μπάρα ή και τέτοια Και εγώ Η μη γυμνος πάνω στην μπάρα Σας ανάβουμε λίγο Ε ναι θα πάρουμε ναυτικών σιγά σιγά Δηλαδή τι Αυτά τα πράγματα. Να σου πω κάτι, φαντάζομαι ότι έχετε αφιέρωμα για το δίστομο μετά. Ναι, ναι. Να ξέρεις βέβαια ότι Πού οφείλεται όλη αυτή η σφαγή, Πού, Στον κομμουνισμό, λογικά. Στην... Ε, στην επίθεση που έκανε ο ε, ΕΜΕΛΑΣ Να πούμε στη φάλαγα που πήγαινα πολύ βαδιά, ΡΑΧΟΒΑ. Άρα, αν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, τι θα ήμασταν, Μόνο σου πε το. Ένα μονακό, εγώ... Πάνω στην μπάρα. Ακούω το αφιέρωμα του Καλαμούκη και είναι... να κλε. Κλάψε. Τι να κλάψω Απαστόλη μου, λοιπόν η βία, η αρρωστημένη βία υπάρχει δυστυχώς στην ανθρωπότητα και εκεί θα έπρεπε να γίνει κάποτε αν θέλουνε, αν ακούσουνε και αν τους νοιάζει κανένα σποτάκι γιατί η βία υπάρχει παντού. Δυστυχώς... Τι σποτάκι να γίνει για τη βία, πας καλά, είναι δυνατόν. Έλα, η κυβέρνηση συγκεκριμένη κιόλα, παράγει βία. Ναι. Και θα τη διαφημίσει κιόλα. Τη διαφημίζουν τα κανάλια τη κάθε μέρα. Αυτό να μου πει: Αποστολάκι μου με κάλυψε όπω πάντα. Δεν έχω κουβέντα. Ναι. Ε, ναι, γεια σας, ε, σας. Από Κουμουντούρου σας καλούμε Από Κουμουντούρου πλατεία. Τούρου, τούρου, από μέσα πλατεία. Κάπου συγκεκριμένα και κάπου, Είναι κάτι γραφεία ξέρετε Για θυμίστε Έ, μου α, α, αριστερών Ναι, της αριστεράς. Α, αριστερά! αριστερά, πείτε το κύριε Είμαστε α, αριστεροί εδώ στην Κουμουντούρου ε, Είμαστε αριστεροί Πείτε το γιατί έχει βγει μια βρώμα ναι. Ω αποτέλεσμα μια συγκεκριμένη πολιτική, ναι. ότι δεν είναι απόλυτα συνειφασμένο αυτό. Πείτε μου τι θέλετε ωστόσο. Κοιτάξτε να δείτε, μα έκανε μαθήματα ο Περισσό και λίγο καταλάβαμε και εμεί ότι πρέπει να βάλουμε νερό στον δεν καταλάβατε τι απάντηση είναι. Αλλά τέλο πάντων, για πάμε. Όχι, καταλάβαμε αυτό που χρειαζόταν να καταλάβουμε, κύριε. Σα παρακαλώ, μην είστε προβοκάτορα. Τι θέλετε, κύριε. Βλέπω πέσετε σακύρα. Ναι, ναι. Πολύ σοσιαλισμό έχει πέσει, ε. Το σπάμε λίγο, να θυμίσουμε μέρε ευημερία. ε. Με κάτι σε μπάμπη σε Με πιο Α, πιο πα, πιο άπα πιο Όχι, όχι, μην μιλάτε έτσι Είμαστε σε καραντίνα καιρό Δεν αργεί πολύ να του γυρίσεις κανόν το μάτι Είναι κι άλλοι που γκάνε κατσίκες ε... Ποχδάνο έχουμε να τραγουδάει. Αχ, όχι, νομίζω μονοποίηση. Δεν τον έχουμε πετύχει πουθενά να τραγουδάει. Κρίμα Όχι, πιστεύει. πάμε σε διάφορα κολομάκα, αλλά όχι. Να... Τέτοια, τέτοια κατάρια, όχι. Θα, θα του στείλω ένα μήνυμα να δούμε, μήπω μπορούμε να τον πετύχουμε κάπου να τραγουδάει κάτι από ένα σκυλάδικο. Δεν του έχουν δώσει ένα μικρόφωνο, ρε παιδί μου. Να τραγουδίσει κάτι, ζήτω η αριστερά, ζήτω, ζήτω το ΕΑΜ, ξέρω εγώ κάτι. Τίποτα, δυστυχώ όχι, τίποτα. Δεν ξέρω, μήπω θέλουν φέτο καλεσμένο στο φεστιβάλ τη ΚΝΕ. Αχ, μακάρι! Ή του ΣΥΡΙΖΑ, κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ Φεστιβάλ. Τι κα... Έχει νεολαία... Δε, δεν έχει λεφτά ο ΣΥΡΙΖΑ κύριε... Νεολαία έχει... Ε, νεολαία έχει λεφτά... Ας τα ζητήσει από βουλευτές του ή ευρωβουλευτές του Α, με πολλά σπίτια μήπως έχουνε... Εντάξει εντάξει θα τα ζητήσουμε από το κουκουέ του λαού γιατί και εμείς λαϊκό κόμμα είμαστε... είστε εσείς... Λαϊκό κόμμα... Άντε μου στο διάλογο. μπράβο... Α δεν είμαστε... Ναι άκουλε... Έλα από σ' καλησπέρα. Έλα. Εγώ που δεν ασχολούμαι με τη γιόγκα και ασχολούμαι με το καμπασούρ, λέ να μα οι μπαμπάδες. Άντου <Συξελίδι>